Καλά είσαι. Καλά είσαι Είμαι συγκλονισμένος εδώ με το δράμα που χαρδούβελε εκεί του Ντινόπουλου ε, ε, ε, με είναι να Μα αυτοί οι άνθρωποι τέτοια δυστυχία στη ζωή τους Όλοι αυτοί άδωλες Και εμείς να το παίζουμε κομμουνιστές και κάτι τέτοια ρε παιδί Αν είναι δυνατόν έχω συγκλονιστεί Όπως όλοι Καλημέρα Καλημέρα θέλω Είναι ο οποίος να ότι είναι γεγονός ότι ο ελληνικός λαός είναι Τόσο... Έχει αποδείξει, έχει στοιχεία, νομίζει, έτσι το λε αφαίρετα. Όσο νομίζει ο Βενιζέλο δεν είναι. Άκουσον, άκουσον. Διάβαζα εχθέ ότι θα καταθέσει τροπολογία για να τακτοποιεί, λέει του ομολογού. Δεν τρέπεται το γαϊδούρι. Αυτό του κατά έτσι. Και έρχεται τώρα ο υποκριτή να υποβάλει τροπολογία. Δεν έρχεται ο υποκριτή, παιδί μου. Οι εκλογέ έρχονται και τον αναγκάζουν. Ε. Δεν έρχεται ο υποκριτή. Οι εξελίξει το... έρχονται. Τι να κάνει και ο άνθρωπο. Ο Τέλο πάντων, τι να κάνει ο Βενιζέλο. Εκλογέ. Το... Στην επόμενη δημοσκόπηση. Φαίνεται να έχει πιο χαμηλά ποσοστάκια από το κουβέλι. Μακάρι, μακάρι. Ούτε ο Απόστρος ο Κακλαμάνης δεν θα ψηφίσει πια. Αποστολήμι. Φαντάζομαι που έχουμε φτάσει, ούτε ο Χιτήρης. Αποστολήμι. Αν φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, τι να σου πω. αυτό ο ήλιος ο πράσινος πίσω από τον βουνό θα κρυφτεί μόνιμα. Δεν μου λεύει το τσακτίνη μου. Ψέφλεπα χτε κουνιώσουνα και λιγιώσουνα με μια χάρη. Έχω να σκόνω επαγγελματική πρόταση. Όχι, όχι, για πε. Έλα, έλα να σε πάρουμε δάσκαλο να μα κάνει ζούμπα. Ζούμπα? Ναι. Σου κάνω ζούμπα εγώ, μάνα μου. Ναι. Και ζούμπα και ρούμπα και τούμπα ανάποδη. Α, oh, θε είδα, γι' αυτό το λέω. Τώρα που θα πάρει και το πρωτάθλημα ο Πάοκ, όλη τούμπα θα κάνουμε. Ναι. Mm. Ο Πάοκ, sorry, ο Πάοκ. Ναι, δεν ξέρω ποδοσφαιρικά. Γιατί εγώ νομίζει, ξέρω. Τα νούμερα βλέπω. Ε, αδερφέ, επιτελεί έργο. Έχει φτάσει μάσκαρα στη φτέρνα το γέλιο. Τι να σου πω κάθε βράδυ, κάθε Δευτέρα και Τρίτη βράδυ. Έλα, Αποστολή. Ε, έφυγε. Καιρό είχαμε να τα πούμε. Γιατί έτσι. Τέλο να σου πω κάτι. Έλα. Γιατί βάζετε τον τράγκα το πρωί και τρομοκρατεί του γέρου. Αρχίζει το πρωί, θα κλείσουν οι τράπεζε. Θα κάνουν, θα δείξουν. Μα δεν θα κλείσουν τράπεζε άμα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, να, ρε, Εγώ τράγκα και παίρνω γραμμή. Ναι, αλλά το θέμα, το θέμα ποιο είναι. Τι να πω στου γέρου, να βάλουν περσινέ που τράγκα να εισχάσουνε, α βάλουν περσινέ εκπομπέ. Ότι βλέπει τον κόσμο, δηλαδή που τον βλέπει τι τάσει, ξέρω εγώ, στο περίδρο, όλα τα γερόδια είναι χεσμένοι. Έτσι το... κι αλλιώ, εξορισμού. <laughs> και το περίεργο. Είναι πριν παιδε. το πέσιμο. Σου λέει με το πέσιμο που να σπάσω καναπόδι, α χεστώ το... να πάω από χέσιμο, το πολύ να πάω χεσμένο. Και το περίεργο ξέρει ποιο είναι. Ότι χέζεται κι ο ίδιο ναι, μα αυτό δεν έχει τα λεφτά του έξω. Και πολύ <laughs> καλά κάνει. Όλοι έξω τα έχουμε τα λεφτά, τι θα τα έχουμε <laughs> μέσα, <laughs> να τα χέρι του χαρτούβελη. Δεν ξέρει Τέσσερα δεν ξέρει άμα είναι Υπουργό είναι σύμβολο. Εφόσον... Όλοι έχουν τα λεφτά Τησαγενία Αριού να Νηθεί επιγόντω στρατηγέ, ο Βελιζέλο ο Σαμαράς, ο Συμίτζη, ακούω, ο άνθο Γιοριάδη, ο υβούτε, ο Βορίδη, να συνληθούν επιγόντω τώρα και να οδηγηθούν στο λευκό. Κώω να συλλογθούν, να συλληθούν, να, να συλληθούν πιο μεγάλο κέρδος είναι. έχουμε. Ασού που τόσα χρόνια που είναι έχουν μεγαλύτερη αρχολογική αξία και την αμφίβολη. Θα... Να συλληθούν θα... και μόνο λόγω αξία. Μποστόλοι εσείς Εγώ ένα. Ε, ήθελα να μου επιβεβαιώσεις αυτό που άκουσα, το αδειόφωνο, ότι ο Τράγκες λέει πρότεινε για πρόοδο τη δημοκρατία την Γεωργάκη Παπανδρέου. Δεν το άκουσα, αλλά πρώτον δεν αποκλείται, δεύτερον είναι μια πολύ καλή λύση. Έχει, του έχει, το, το, το, το, το έχει κάνει συστάσεις η φιλενάδα του η Μέρκελ. Έγινε και φιλενάδα ε, η φιλενάδα η Μέρκελ τώρα. Έτσι... Εκεί που την έλεγε ξεκό, τώρα... τώρα έγινε φιλενάδα. Δεν μου λε, επειδή φέτος έχω κλείσει τηλεοράσει και ραδιόφωνα και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Μα λ**, κάθε Δευτέρα πάνω... και Τρίτη στην τηλεόραση του Α, 10 παρατέταρτο Ελληνοφρενεία. Άιστα. Αλλά ρε, παιδί μου, ενώ δεν βλέπω οι και... Εντάξει. Οι δεν μου δεν με ελληνοφρένεια. Ελληνοφρένεια πάντα. Και βλέπω και ακούω. Από σας ενημερώνομαι. Ωραία. Αλλά δεν μου λέτε, έχετε Σώθηκες και Είπαν αν θα κάτσει, είπαν ότι θα έρθει ανάπτυξη. Δεν είπε ότι θα έρθει η ανάπτυξη, θα κατσικωθεί, θα έρθει ανάπτυξη. Ήρθε. ήρθε. Έκανε ένα πέρασμα, εξαφανίστηκε πάλι. Πότε ήρθε, θα ήμουν στην Εδιψό, γιατί δεν την πρόλαβα. Τι έκανε στην Εδιψό, παιδί μου εσύ. Έχει ε... τα ρευματικά σου. Από εκεί η από εκεί. Είμαι. Από την Εδιψό? Ναι. Λοιπόν, άμα θα έρθει η ανάπτυξη να μου το πείτε, γιατί δεν ενημερώνω, παπαλού. Θα ενημερώ θα το καταλάβει. Καλέ, θα το καταλάβει. Όχι, ρε, παιδί μου, φοβάμαι δεν έρθει και δεν αεροδρόμια. Λαράκο μου είσαι απαράδξο γιατί δεν μας είπες ότι έφυγε από το Μέγα, του. Και εδώ που έλεγε η Μαρία αυτή τη κορμάρα το. Τώρα το και εσύ, έχει φύγει από το καλοκαίρι. Ναι, εγώ μου δεν βλέπω Δεν βλέπω μέγα. Να σου να μόνος, δεν βλέπει μέγα. Άσε. Όρε μου Επειδή βλέπω τα νούμερα κάθε μέρα είναι σε κεφαλικά καθημερινά, τρίτο μου. Προς το... Έλα. Δεν είχε το καλύτερο τραγούδι στη συλλογή του Κατσιαρού. Ποιο? Τον Ιωναντίο yeah. Άλλη φορά. Έλα. Ακότη άδειαν εκεί φωτι, όπου μέχρι τώρα λέγεται για το λαϊκό φοροντιστήριο που θα φτιάξει η Λαϊκή Επιτροπή στην Αινία. Υπάρχει ήδη η εργατική λέξη Ανιστονία εδώ και τρία χρόνια και δεν το έχει επικοινεί αυτό. Ωραία, οπότε να μην πούμε ούτε για το φροντιστήριο, επειδή υπάρχει κάτι άλλο που δεν το έχουμε πει. Ά, δημι, όχι, όχι, να πούμε ότι καλό θα ήταν ένα... αυτό το πράγμα να γίνει από κοινού από όλου μαζί. Και όχι ο καθένα να κάνει το δικό του μαγαζάκι, επιτέλου, αυτή η ρημάδα είναι τα αριστερά να... κάπονται, α πούμε σε αυτό το απλό ζήτημα. Το να παράξουμε τώρα σε ψηφία. Πού είναι η εργατική λέξη τη Palman de Miras. Λοιπόν, ωραία τα βεβαιαφίω για το φροντιστήριο, βέβαια δεν ξέρω τίποτα για να σα κατατοπίσω. Απλά ήθελα να σου πω κάτι που είπε την παρασκευή. Το πέρασε πολύ στο ντούκου αυτό που έγινε και δεν έγινε στη Φιλαδέλφια, ήταν εσωτερικό τη νέα αστυνομία για κάποια σπίτια που αφορούσαν την νέα φιλαδία. Λέω, ναι, ναι. ναι. Σπί... Νομίζω ήταν ένα σπίτι στη Φιλαδέλφια και ένα σπίτι στην Ιωνία Ινδία, δύο σπίτια στη Φιλαδέλφια. Τέλο τώρα, εσύ... αυτό έχει μερική σημασία, μία τράπεζα. Ήθελα να πάρει τα σπίτια κάποιων ανθρώπων που δεν είχαν να πληρώσουν. Καλάβω πάρα ωραία, αλλά το σεμένε και ήταν εκεί. Ότι ήταν δημοτικοί σύμβουλοι από το Δημοτικό Συμβούλιο τη Νέα το οποίο πάρα πολύ περφανός, που το ψηφίσαμε τον ψεύτη, τον μανούρι, με του χίλιου του και βγάλαμε τον Ήταν δημοτικοί σύμβουλοι από το Βασιλόπουλο, το Δήμαρχο που πόλεμο Ε, λοιπόν, Στες πήγαινα για ψώνια, περνούσα από τη συμβολή των οδών, καπανέως και δυστόμου. Αυτή, λοιπόν, Χρήσιμη πληροφορία για μένα Είναι, είναι λοιπόν, Επειδή είναι γύρω από ένα αρχαιολογικό χώρο Αυτοί οι δρόμοι έχουν επεξηγήσεις Κάτω από την αναφορά του δρόμου Το όνομα του δρόμου Ωραία ναι. Κάτω λοιπόν από το όνομα Δίστομο διστόμου, μάλλον Τι γράφει νομίζεις τι Ότι γράφει. σε εκείνο το χωριό έγινε Μία πληθυσμού Μία μάχη του Καραϊσκάκη Στα χρόνια του ξεπανάστασης 21. Α, σωστό, ορθόν, ορθόν Ναι, ναι, τίποτα, καμία αναφορά στο... στη σφαγή του διστόμου, τίποτα Ποια σφαγή και μ*** και στάπαγω, παρά τριος ήταν και, Για χαρά Γεια σας Ο αποστόλη. Ο ίδιο. Αυτό. Από το Ηράκλειο τη Κρήτη παίρνω τηλέφωνο αποστώλη. Έχει το Ηράκλο τη Κρήτσα από το Ηράκλειο. Κρήτη είναι ότι είναι αριστερά από το Ηράκλειο και ότι είναι δεξιά από το Ηράκλειο. Το Ηράκλου θα το λέει, Κρήτη. Λοιπόν, βέβαια με Γιώργο Ναι. Ήθελα να σε ενημερώσω για μια πολύ σημαντική προσπάθεια που κάνουμε εδώ πέρα που αφορά στα νεανικά έτυπα. Είναι ένα διαγωνισμό δημοσιογραφικών δεξιότητήτων που γίνεται στο όνομα του αδερφού μου ο οποίο ήταν δημοσιογράφου, πέθανε πολύ νέο χρονών. Το 4 χρόνια. Γράφουμε και τα αναπτυχουμε τα κάνουμε πούμε στην Εισώ αυτή τη κοινή γνώμη. Δημοτικά Γυμνάσια Αλίκια. Μέχρι τώρα στον ομό και αποφέτο ο επίπεδο Κρήτη. Θα το δείτε στα υπάρχει ειστόπο στο ίντερνετ. Wλευτασκαλάχισ.gr είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Γιατί τα παιδιά έχουν πολύ προχωρημένε απόψει. Και αυτέ εμεί χωρί καμιά κάνω περιορισμό, τι αναδεικνύουμε και του ενισχύουμε σε αυτή την προσπάθεια.